Καλησπέρα σας, καλησπέρα στη Ραμπετοπερέα της Πέμπτης Καλώς τα παιδιά, τα καλά τα παιδιά τα δικά μας Η μέρη όμικρον στο μικρόφωνο Και τα σκονισμένα διαμάντια στον αέρα του ραδιοφώνου μας Θα σας κρατήσουμε συντροφιά από τώρα και μέχρι τις μία ε, Προσπαθώντας να φτάσουμε και εμεί στο ύψος που ανέβασε Το μπήχιο χόρχε προηγουμένο στο μελοδρόμιο του τον οποίο διαδεχθήκαμε μόλις μόλις τώρα Χόρχε τις ευχαριστίες και την ευγενή μας Άμιλα, ε, Ζήλια το λένε αλλά τέλος πάντων να το πούμε άμιλα. Ε βέβαια έβαλες εκεί τα μπουζούκια σου Έβαλες τους μπαγλαμάδες σου Έβαλες το συγκροτηματάκι που είχατε Ε τώρα τι να πω εγώ Τέλος πάντων θα προσπαθήσω Και μετά την εξωτερήκευση των συναισθημάτων Στα δικά μας τώρα Δημήτρης Γόγος, Ή η Μπαρμπαμίτσος Ή Μπαγιαντέρας Ο ημνητής του έρωτα Και της εθνικής αντίστασης Στο ρεμπέτικο Με πολλές πολλές επιτυχίες Στο έργο του Έχει πολλά γνωστά τραγούδια Χιλιοτραγουδισμένα Αλλά και πάρα πολλά άγνωστα Στο ευρύ κοινό Όπως επίσης και καμιά 35 με 40 περίπου Τα ανέκδοτα ακυκλοφόρητα τα οποία παρέμειναν κλεισμένα στα σιρτάρια του κυρίω λόγω της μεταπολεμικής λογοκρισίας που ήταν αυστηρότατη και από ό,τι λένε χειρότερη και από του μεταξά. Ας πάμε στο πρώτο μας τραγουδάκι, το οποίο λέει φυσικά ο ίδιος ένα βραδάκι από την κουζίνα του σπιτιού του σε μια συνέντευξη που είχε δώσει. Είδα ένα όνειρο πω ήμουν στο μυαλό. Κι άνοιξαν ποτά λαντερά και ζήσε το σκοτάδι. και έγινε σαν τάξη λίμουρ που με τη λίμουρ. Και το στρατό, το ρε παιδιά, το μαρκού και το δάσκι. Το Και τα σε κάποιο Το σαλονκιό το σπίρο φέρει η στερή Πήγα από τον οικοναρί, που μου, Και γελάσαν τα χείλη μου που με βλέπαν οι Είδα κι ακόμα ένα ναι το σιώτι το μαλλονί Με το μπουζού το κάκι του χορεύαν κι η αφαιξή, η αυλή, Πριν ξεκινήσω να μπω στο κύριο θέμα... ...να χαιρετήσω τον Πανζού... ...όπως βλέπω με τη σειρά τα ονόματα... ...τον νικο v V34... ...το Γιάννη το Ρετέο... ...τη Μέριλιν... ...τον Καριοφίλη, το Λάκη μας... ...τον Θοδωράκη το Βέρτ... ...τον Θανάση, τον Νόις Ριντάξιον... ...το Ευάκι, την Ελένη, το Χόρχε... ...η Ζιζέλη είναι εκεί... ...θέλω και τη Ζιζέλη δίπλα σας... Τον Ορφέα, την Αλκιόνη, τον Παναγιώτη τον Κωνσταντόπουλο, ε, την Όλγα, τον Κάπτεν Μόργαν, την ε, Κρίστα. Ε, από το στούντιο που βλέπω τον το Γιώργο, τον Σκάρπα και την Αριστέα. Γεια σας φιλαράκια. Και όλους τους ντροπαλούς ακροατέ που παιδιά δεν ξέρω ποιοι είστε. Υποθέτω βέβαια κάποια ονόματα. Ε, α, την, ε, την Αλεξάνδρα. Τη Μελίνα που τη βλέπω, Μελινάκη 33 που τη βλέπω τώρα μέσα στο τσάτ Αλλά δεν φαίνεται το όνομα απ' έξω Όποιοι δεν φαίνεστε κάντε ρηφρές για να δω τα ονόματά σας Τη Σίλια φυσικά, της Απουνόφουσκα Το Γιωργάκη, τον Γκουξ Τον Πάνο, τον Δημήτρης Ντιμήτ Τον Άκη, τον Γκρος Την Αντωνία Κασίνα, την Αλκιόνη Νομίζω σας είπα όλους Νομίζω σας χαιρέτησα όλους. Καλώ ήρθατε παιδιά. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και σήμερα. Και ας μπούμε στο θέμα μα μας τώρα. Δημήτρης Δημήτρις λοιπόν, η Μπαγιαντέρας, είναι γεννημένος το 1903 στον Πειραιά της Εργατιά, στο Χατζικυριάκιο. Από μια οικογένεια πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ευτυχώς για εκείνα τα χρόνια ευκατάστατη. Ο Μπαγιαντέρας είχε 22 αδέλφια και αυτό ήταν το τελευταίο παιδί. Ο πατέρας του ήταν υπαξιωματικό στο λιμενικό σώμα και τουλάχιστον είχαν να πορεύονται εκείνο τον καιρό με τέτοιες συνθήκες που υπήρχαν. Από πολύ μικρός, πιτσιρικάς, είχε έφεση σχετική στα γράμματα. Τελείωσε το γυμνάσιο και πήγε και σε μια τεχνική σχολή στον Πειραιά αλλά όπως λένε διάφορε πληροφορίες δεν το εξάσκησε το επάγγελμα γιατί είχε σο χαρακτήρα και έκανε και κάτι παράνομες δουλίτσες έτσι, του ποδαριού και τα οικονομούσε από εκεί πέρα. Αυτός βέβαια σε κάτι συνεδεύξεις που έχει δώσει ισχυρίζεται ότι δούλευε σαν ηλεκτρολόγος. Ηλεκτριστής μάλιστα έλεγε. Έχω δίπλωμα λέει ηλεκτριστού έτσι είπα. Με τη μουσική άρχισε να ασχολείται από πάρα πολύ μικρός, έπαιζε αρχικά μαντολίνο και κιθάρα, μετά έμαθε βιολί και τέλος από το 1924 και μετά άρχισε να μαθαίνει μπουζούκι και μπαγλαμά. Οπότε αν τα μετρήσουμε είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε όργανα. Ε, κάποτε το 1925 έκανε μια διασκευή σε ένα τραγουδάκι από μια οπερέτα για λαϊκή ορχήστρα με μπουζούκι και μαντολίνο και από τότε του κολλήσανε το παρατσούκλι Μπαγιαντέρας. Ε, Α ακούσουμε λιγάκι τι μας λέει ο ίδιος σχετικά με το επίμαχο αυτό το τραγούδι και πρόκειται για μια συνέντευξη που έδωσε στην Σοφία Μιχαλίτση ε, αργά σε μεγάλη ηλικία, υποθέτω γιατί δεν, είδε, δεν βρήκα ημερομηνία, υποθέτω πρέπει να είναι ε, τη δεκαετία του 80. Παμίτσο, όλοι ξέρουμε ότι το Παγγετέρα δεν είναι το πραγματικό του όνομα. Λέγε Δημήτρη Ναι Έχει αντίλησει να μα θυμήσει ποιο και γιατί σου έβγαλε αυτό το παρατσούκλι Να σα πω κάποτε γεντούσαμε και έχει κυκλοφορήσει τότε μια οπερτέρα του καιλαρίδη νομίζω. Ναι. Και είχε να τραβού μέσα την Παγγελέα. Ναι. Όπου μου άρεσε να πούμε και το έπαζα και εγώ τι είναι την εποχή και στο Μπουζούκι και στο Βανίλο. Τού κανένα μικρόδιασκευή, να πούμε. Και Στα το τραγούδακα. Έκτοτε να πούμε, σε ένα γλέντι ένα βράδυ, βρήκα και τον Ουνό που με βάφτισε ένας παλιός δημοσιογράφος, ναι. ο οποίος αφού άκουσε την Παγεντέρα μου έγραψε και ένα τραγουδάκι εκεί, με τίτλο «Κομψόνα φτάκι κι όμορφο». Ήμουν ναύτη τότε. Ναι, α, και εποχή αυτό τώρα. 1923. Το 1923. Ε, βέβαια. Ε, τότε θα πρέπει να ακούσουμε βέβαια. Ναι. Λοιπόν, τραγούδισε αυτό το τραγούδι και από τότε με βαφτίσανε Ένα γιατί το όνομα Α, αυτό το με ναι ναι. Τα σκοτεινή με μπουζούργι υπογλυκό αντίχει. Α το δάσο πέρα να ομπαλιαδέρα εντελώ. Αγγμαλιαδέρα, η δικιά σου μορφή μου χειμεθήσει. Τη φτωχή μου ψυχή με ναζία μαγικά, Μου πήρε στην καρδιά, αγμαλιαδέρα. Μου γλυκιά Αχ, μπαγιατέρα Η γλυκιά σου μάτια Μου Η φτωχή μου καρδιά Με Μου καρδιά Σαν νεαρός ο Βαγιαντέρας, μικρός δηλαδή, εκτός από το σχολείο που πήγε και τα μουσικά όργανα, μαντολίνο, κιθάρα, βιολί που μάθαινε παράλληλα ασχολήθηκε πάρα πολύ και με τον αθλητισμό Ήταν αθλητής στην Ελληνορωμαϊκή και την Ελεύθερη Πάλι και αργότερα ασχολήθηκε και με τον box. Μάλιστα έπαιρνε μέρο και σε αγώνες και είχε και πολύ επιτυχίε, επιτυχίες, μεγάλες καλές επιδόσεις. Ε, παρά το μικρό του ύψος, γιατί ήταν κοντούλης και τον λέγανε τρισπίθαμο, τρισπιθαμές δηλαδή. Ε, ήταν, ωστόσο ήταν αγεροδεμένος και πολύ δυνατός, ε, πράγμα το οποίο αργότερα στη ζωή του και στα στέκια εκεί που είχε μπλέξει, αποδείχθηκε πάρα πολύ χρήσιμο για την ασφάλεια και για την αξιοπρέπειά του, έτσι ανάμεσα στο συνάφι. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE μωμά του κοπελά. Έπεσε τα πολλά πλανάσσα τη Δες το μου με Να συνεχίσω λίγο αυτό που έλεγα για τις επιδόσεις του στον αθλητισμό ε, και να αναφέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες ομολογίες που ελέγχθησαν τόσο από τον ίδιο σε κατά καιρούς που έχει δώσει αλλά και από μαρτυρίες άλλων ε, για αυτή την άλλη Τώρα, δράση, να το πω, ας το πω δράση την άλλη δράση του Μπαγιαντέρα που ήταν πάρα πολύ ισχυρό στοιχείο της προσωπικότητάς του σε αντιδιαστολή και εντελώς αντίθετο με τον ερωτισμό και τον λυρισμό που έβγαζαν οι του και γενικά με την γλύκα αυτή που έβγαινε από τα τραγούδια του. Ε, θα πούμε τώρα για τον Μάγκα Μπαγιαντέρα και τα κατορθώματά του που αν και ήταν κοντούλης και τρισπίθαμος δεν σήκωνε στο σπαθί του και ήξερε να χειρίζεται τη σωματική δύναμη το ίδιο καλά με τις πενιές του. Ε, μου στράριζε και κανένα όπλο έτσι καμιά φορά ε, Τράβαγε και έκανα σουγιά έτσι αμαλάχαινε Τα έκανε και αυτά τα κολπάκια τα έκανε. Λοιπόν λέει ο ίδιος Ένα βράδυ λέει μου κόλλησαν πολύ άσχημα Κάτι μουσικάντιδες φίλοι Ο Μάρκος ο Στράτος και ένα άλλος που τον είχε φέρει μαζί του ο Μάρκος Ο Καρυδάκες Εγώ τσαντίστηκα να πούμε Είχα και ένα σουγιά γερμανικό Κάνω έτσι μια τον ανοίγω και στριμώχνω σε ένα τείχο το Μάρκο. Θεό χωρέστο, δεν είναι λέει τώρα στη ζωή, ούτε αυτό ούτε ο Στράτο. Είναι όμω κάποιο άλλο που μπορεί να τα πει αυτά, ο Παπαϊωάνου. Μετά με το Μάρκο γίναμε πρώτοι φίλοι. Ένα βράδυ τον μπλακώνουνε το Μάρκο στι Μπιστολιέ και δεν μπορούσε να φύγει να πάει σπίτι του. Έμπασε το αυτοκίνητο, του λέω, και θα μπόρε εγώ μπροστά να δει τι αξίο έχω, έχω εγώ ο Τρισπιθαμίτη που με λέτε. Ε, μια άλλη μαρτυρία. Μέσα στο μαγαζί του ο Βλάχος... Ο Βλάχος ήταν ένας πολύ βαρύς και κακός... Ένα κακό αφεντικό. Λοιπόν, μέσα στο μαγαζί του ο Βλάχος είχε δύο νταΐδες. Ο ένας ήτανε μενιδιάτης και λεγότανε βρετσέκο, 70 χρονών, αλλά έκοβε ένα μάξι ξύλα μέσα σε μια ώρα. Θεριό ολόκληρο. Και είχε ακόμα έναν, τον Χαράλαμπο τον Μπουχό. Αυτή ήταν η πρώτη νταΐδες τη Αθήνα. Όταν με είδανε στο πάλκο... Του λένε του βλάχου, αυτού του δύο ε, υποσημείωση εδώ ότι αυτού του δύο του είχε ο για κουτσαβάκια. Και ήταν αξιοσέβαστοι στη όλη τη μαγιά τη Αθήνα και του τρέμαν όλοι, μάλλον από σεβασμό και από τα ελληνική του τρέμανε, τρέμανε. Αυτό και προπαντό ο Βετσέκο στη μουστάκα του κρέμαγε 20 άντρε. Είχε ένα μάτι του αητού που λένε. Όταν με είδανε λοιπόν στο Πάλκο ε, του λένε του βλάχου ε, πουσό, το οποίο είπα σώπενε στα αρβανίτικα εγώ μου ήξερα αρβανίτικα και το κατάλαβα του λέει λοιπόν ο μπουχός του βλάχου που τον, τον ξέρω από τη φυλακή αυτό το μικροσκοπικό ανθρωπάκι είναι αξιοσέβαστο και καλό και άλλη μια μαρτυρία την οποία τη λέει ο ίδιος πάλι ότι μια άλλη βραδιά στο δάσος πάλι αυτό το μαγαζί του βλάχου ένας φίλος μου χάρισε ένα κουκλάκι, λέει, τη δραχμή. Δεν είχε καμιά ιδιαίτερη αξία, αλλά εγώ το κρέμασα δίπλα μου. Μες στο μαγάζι βρισκόταν ο Μάθησης με έναν βαρύ τον Σταύρακα. Ο μάθηση ήταν γνωστός σαν παλικάρας και φωνιάς. Σε μια στιγμή που έλειψα, πήγε και μου πήρε το κουκλάκι. Εμένα δεν με πείραξε που το πήρε, αλλά με πείραξε που δεν με ρώτησε. Τι δηλαδή, επειδή ήταν κουτσαβάκι, Εκείνη τη βραδιά είπαμε πολλέ βρισιέ μεταξύ μα και πολλέ βαριέ κουβέντε. Ε, μπήκαν στη μέση άλλοι και μα χωρίσανε και δεν πιαστήκαμε. Μετά από λίγε μέρε, με την τότε ρευονιαστική μου και τώρα η τωρινή γυναίκα μου τη Δέσπυνα, είχαμε κατεβεί στην αγορά του Πειραιά να ψωνίσουμε, γεμίσαμε ένα δείχτη με ψώνια, ψάρια, πατζάρια και πηγαίναμε σπίτι μα. Και ξαφνικά τρώω ένα χαστούκι που αστράψαν τα μάτια μου. Ήταν ο με δύο φίλου του. Με είχε χτυπήσει μπαμπέσικα. Και μου από τα χέρια το δείχτη, σκόρπισαν στο δρόμο τα ψάρια, τα παντζάρια και ό,τι άλλο είχαμε αγοράσει. Αυτό νόμιζε ότι εγώ θα το βαζα στα πόδια. Συνήλθα όμω αμέσω και του λέω: Τι είναι ρε αυτό που έκανε, και του δίνω κατευθείαν μια γροθιά, ένα direct να πούμε, στο πρόσωπο και τον ξαπλώνω φαρδί πλατή στο δρόμο. Τον έπιασε η πρώτη μπουνιά μου. Τον καβάλισα τότε, τον έψαξα βέβαια πρώτα, φοβήθηκα μην έχει τίποτα πάνω του. Μετά πέσανε οι άλλοι: Μήτσο, όχι Μήτσο. Και σταμάτησα την ώρα όμως που σηκωνόμουν να του δώσα και μια μπουνιά και μια κλωτσιά όπως ήταν χάμο Βέβαια αυτό δεν ήταν σωστό δεν έπρεπε γιατί ήταν ξαπλωμένος Αλλά μου την είχε δώσει και τον βάρεσα ε, Οι άλλοι μου μαζέψανε μετά τα πράγματα Από τότε όταν με έβλεπε άλλαζε δρόμο Αυτά τα λέει ο ίδιος Ο Μπαρμαγένης ο επιβεβαιώνει όμως σε δική του συνέντευξη στη βιογραφία που είχε δώσει εκεί που μιλάει για το μαγαζί του Βλάχου και λέει ότι ήταν πολύ άσχημες οι συνθήκες εκεί πέρα μέσα και οι ταίδε τους ακάτεβαν στο ξύλο τους μουσικούς τον μάθεσε τον μπάτι τον δήρανε, τον, τον Χατζιχρίστο και λέει ο Παπαϊωάννου, μόνο στον Παγιαντέρα δεν παίρναγαν αυτά ο Παγιαντέρας ήταν ειδική περίπτωση όταν πρωτοπήγε στο μαγαζί του Βλάχου εκείνος, ο Βλάχος δηλαδή, του την έπεσε αμέσως Γυρίζει τότε ο Μπαγιαντέρας και του λέει «Τράβα στο αποχωρητήριο μαγκίτι και Ζούλα ανάμεσα στα κεραμίδια θα βρει ένα πιστόλι δικό μου, κρυμμένο, το οποίο προορίζεται για αυτόν που θα με πειράξει». Ο Βλάχος δεν απάντησε. Πήγε και το έφερε το πιστόλι, αλλά τα πράγματα γίναν χειρότερα την άλλη μέρα γιατί εγώ του είπε ότι θα φύγω, ότι θα φύγω ο Μπαγιαντέρας από το μαγαζί. Αυτά τα λέει ο Παπαγιωάννου, κακό μίλησα σε πρώτο ενικό. Τούπο ότι θα φύγει και τα πράγματα οξύνθηκαν. Δώσαν ραντεβού να λύσουν τι διαφορέ του σε ένα καφενείο και στο ραντεβού πήγε ο Βλάχο μεζί με τον αδελφό του και με τον μπράβο του τον Μπουχό. Κάθισαν σε ένα τραπέζι και ο Βλάχο τράβηξε αμέσω πιστόλι για να φοβήσει τον Μπαγιαντέρα. Με μια κίνηση τότε ο Μπαγιαντέρας δίνει μια με το χέρι του και αφοπλίζει κατευθείαν τον Βλάχο. Και γυρνάει και του λέει: Δέρωτα αυτόν που έχει δίπλα σου να σου πει για μένα, τον Μπουχό, με τον οποίο είχαν κάνει μαζί στη φυλακή η παρεξήγηση λύθηκε αλλά ωστόσο πήρε βέβαια μαζί του τους τον πάτη, τον χιό, τον και τον ανέστη επειδή ήθελε να φύγει από το μαγαζί του Βλάχου και γι' αυτό είχε γίνει και η παρεξήγηση και παρήγγειλε όμως τον Βλάχο και του είπε ότι έτσι και τον ξαναδεί μπροστά του θα τον παλουκώσει τέτοιο παιδάκι ήταν έτσι για να έχουμε μία ιδέα Αν σας άρεσε το μπουζούκι, το τρίχορδο που ακουγόταν στο τραγούδι αυτό έπαιζε ε, ο μανόλης Χιώτης πριν αρχίσει τα, τα λατινικά του, τα λάτινα αυτά που λέμε ε, τα μάμπο και αυτά Κάθε φορά το λέω αυτό έτσι για να το προσέχουμε το μπουζούκι του Χιώτη πριν αρχίσει ε, Να γυρίσουμε λοιπόν στο Παγιαντέρα Από το 1930 άρχισε να τριγυρνάει στα γνωστά στέκια του Πειραιά παίζοντας μπουζούκι και μπαγλαμά μαζί με τον Στέλιο τον Κυρομίτη και συμμετείχε πλέον ενεργά στη μεγάλη παρέα του Ρεμπέτικου... η οποία αργότερα έμελε να εξελιχθεί στην πειραιότικη κομπανία. Είχε δηλαδή στενή σχέση με τους πρωτεργάτες... με τον Μάρκο, τον Βαμβακάρη, τον Στράτο τον... και τον Γιώργο τον Πάτη. Ε, όταν λοιπόν άρχισε να συνθέτει τραγούδια και μάλιστα ωραία Ρεμπέτικα... άνοιξε εύκολα η πόρτα των φωνογραφήσεων στο εργοστάσιο της Κολούμπια και για τον ίδιο. Τα πρώτα του τραγούδια ήταν δυο το «Καπνουλού μου όμορφη» γραμμένο το 1934 για την, γυναίκα, για την αγαπημένη του τότε και αργότερα γυναίκα του η οποία δούλευε στα, στο καπνεργοστάσιο του παπαστράτου και το άλλο τραγούδι ήταν το «Πάντα με γλυκό χασίσι». Ε, εμείς θα ακούσουμε την Καπνουλού αλλά ε, στην αρχή τραγουδάει ο Μπαγιαντέρας με το μπουζούκι του μόνος, ο ίδιος, στην κουζίνα του σπιτιού του ε, και στη συνέχεια, μετά από καμιά τρία δευτερόλεπτα, συνεχίζει κανονικά το ηχογραφημένο τραγούδι σαν Καπνουλού Προσέξτε ότι εκεί που το λέει ο ίδιος, λέει Καπνουλού μου όμορφη, σ' αρέσει το σεριάνι. Και, εμέ, και, και εγώ όταν σε πλησιάζω Νομίζω κάπως έτσι λέει Μου λε, στρίβε αλάνι Δεν μιλάει για ε, ντουμάνι Και για τεκέ χαρμάνι Προφανώς ήταν το πρώτο, η, πρα, η πρώτη στίχη Που είχε γράψει για τη γυναίκα του Και μετά ε, στη, Στην ε, δισκογραφική Το έγραψε με τους στίχους ε, ντουμάνι Και τεκέ χαρμάνι Τη μίξη στο, στο τραγούδι αυτό Και σε τρία τέσσερα κόμμα που θα ακούσουμε παρακάτω ε, μου την έκανε ο φίλος ο Κώστας ε, από, την, ε, από το Αμβούργο Ο Κότσος32 και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Με βοήθησε πολύ σε ένα θέμα το οποίο δεν ήξερα Και γενικώ με βοηθάει Ευχαριστώ Κώστα Πολύ σ' αρέσει τόσο ο Γιάννη. Όταν κοντά σου έρχομαι ούλες τρίβε αλάνη Κι όταν σκολάσεις γίνεσαι μια κούκλα πρώτη φίνα Και την βουλεύει πονηρά στη βούλα στη Ραφίνα Μάγκες πάντα πρότιμάς κι όλους τους μέρα Μαζούλα πάντα κύνηγάς τους όμορφους τα Και στο φινάλε πας γλεντάς με μάγκες στα κουτούκια για τη αρέσει ο βάγκλα μας που τα μπουζούκια Γιώργη, το Αλάνι το έβαλα για να σου αρέσει. Εμείς τα αγαπάμε τα Λάνια. Ε? Ξέρεις, όχι να σε πεθάνουμε. Λοιπόν, από την περίοδο του Μεσοπολέμου ακόμη ήταν ήδη γνωστός σαν ημνητή των λαϊκών και των προσφυγικών συνοικισμών της Εργατούπολης του Πειραία και είχε γράψει με τραγούδια έτσι, με ιδιαίτερη ευαισθησία από τα, τα ετσι κανταδόρικα ρεμπέτικα όλων των εποχών και συνεργαζόταν άλλοτε με τον Μανώλη Τοχιώτη που ήταν νεαρός δεξιοτέχνης τότε στο Μπουζούκι και ερμήνευαν και οι δυο τους υπέροχα τα τραγούδια και άλλοτε πάλι χρησιμοποιούσε τον στράτο τον Παγιουμτζή Μαζί με τον Στελάκη τον Περπινιάδη Έτσι τα περισσότερα τραγούδια τους Ή ο ίδιος τα έχει πει Ή ο Στελάκης ο Περπινιάδης Μαζί με τον Στράτο Μπαγιουμτζή ε, Αυτοί τα λέγανε δεν, έχει, δεν έδωσε σε πάρα πολλούς Να πουν τραγούδια δικά του <Τι> Από πικρό μαραζί. Για κάποια ξαπεριώτησα, πολοκάι μου σου βάζει. Για κάποια ξαπεριώτησα, πολοκάι μου σου βάζει. πάντα στη γειτονιά της, να μ' δεν μπορεί φοβάται τη μάμα της. Να μ' δεν μπορεί φοβάται τη μάμα της. Και σου χωστούλα μου ποταάνει να σου δώσω να την κοιμήσεις μια βράδυ, να έρθει να σαν τα μοσό. <ΣΣΣ> να την κοιμήσεις μια πράτινα, να <ΣΣΣ> να, να σαν Τις σου το πω με μια γλυκιά κιθαρά Πως έχω αγάπη στην καρδιά για σε κρυφή λαχταρά Πως έχω αγάπη στην <συσίλια> καρδιά για σε κρυφή λαχταρά Η καταγωγή του ήταν νησιώτικη Ο πατέρας του ήταν από τον Πόρο και η μητέρα του από την Ήδρα Και εξαιτία της καταγωγής του είχε εξοικειωθεί με το θαλασσινό στοιχείο Γενικά ήξερε από ψαράδες, από θάλασσα και από θαλασσινούς γενικότερα Οπότε τους εξήμνησε μετά τον πόλεμο με το περίφημο τραγούδι «Ψαροπούλα» και το τραγούδι μια τράτα κουλουριώτικη τα οποία ερμηνεύθηκαν πάρα πολύ ωραία με το ντουέτο Στελάκη Περπινιάδης Ιωάννα Γιώργα Κοπούλου και συνοδεία το περίφημο μπουζούκι του Βασίλη Τσιτσάνη Εμείς θα ακούσουμε την Ψαροπούλα μόνο όχι και τα δύο ε, στην αρχή πάλι από τον Γέρο Μπαγιαντέρα και στη συνέχεια με την κανονική ηχογράφηση για πρώτο τραγούδι τι έχετε να μα προσφέρετε Θα σας δώσω ένα παλιό μου τραγούδι που έγραψα δύο μήνες τρεις μετά την απελευθέρωση Από τους Γερμενούς Κυρία Μιχαλίτση Και ονομάζεται η ψαροπούλα Αν Και βέβαια Ξεκινά μια ψαροπούλα από το γυαλό. Ξεκινά μια ψαροπούλα από την υδρατη και πηγαίνει για όλο γιαλό, όλο γιαλό. Μεσα παλικάρια, από το γυαλό. Έχει μεσαλικάρια που τα νέα σπουδάρια ή οσέρχει ορθάρι από το γυαλό, από το γιαλό. Σε κοινά μοιάζει ο κούλα, α το ήαν, σε κοινά μοιάζει ο κούλα, η νύχτα, η μικρόλα, Chapli kargia ap to yarlo Echi ves chapli daya στο υλικό και έχει δειουσε ποριοτες εγενιτες και σπειτιοτες που νεονι παλι καρια μες στο υλικό Καλά σας πάλι καριά και στο καλό. Και για χάσας πάλι καριά να μας φέρετε σου καριά, και μαργαριταριά. Α το γιανό, α το γιανό. <Κι> για χάσας πάλι καριά, να μας φέρετε σου καριά, και μαργαριταριά. Αν το γυαλό, αν το γυαλό. Αδελφέ, την ξανθιά και τα μάτια σου, ε πρόσεχε. Μαλώνω. Ο Μπαγιοτέρα είχε μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση. Αρχικά είχε μια μόρφωση γυμνασιακή και μετέπειτα από τη σχολή ηλεκτρολόγων που είχε πάει. Πράγμα το οποίο του δίνει μια καλλιέργεια. Η οποία εκείνη την, εποχή, την οποία εκείνη την εποχή δεν την είχαν οι άλλοι ρεμπέτες δηλαδή σε σύγκριση με τους άλλους ήταν μορφωμένο ο Μπαγιαντέρας και αυτή η καλλιέργεια βάρινε πάνω στι συνθέσεις του από την άλλη μεριά πάλι είχε και μια μαγκιά ε, βαρβάτη όμως που την απέκτησε από τις φυλακές γιατί ο Μπαγιαντέρας έκανε και 5 χρόνια και 2 μήνες, μήνες φυλακή στις στρατιωτικέ φυλακές συγκεκριμένα την πενταετία 1925 με 1930 Πέντε χρόνια και δύο μήνες Ξετίασα ενό νεανικού παραπτώματο Όταν υπηρετούσε τη θητεία του στο ναυτικό ε, Να πούμε πιο συγκεκριμένα Ότι ο Μπαγεντέρας εκμεταλλεύτηκε κάποιες επαφές και γνωριμίες Που είχε αποκτήσει στο ναυτικό όταν ήταν ναύτις τότε Και εξοικονομούσε σε εισαγωγικά το εξοικονομούσε Βανιζόταν ε, έτσι έκανε απαλωτρίωση ε, κρυφά ε, εκρηκτικές ύλε, ε, με τις οποίες τροφοδοτούσε κάτι φίλους του ψαράδες από την Κούλουρη ε, μια μέρα έπεσε φαίνεται καρφί, τον μαγκώσανε τον τυλίξανε σε μια κόλλα χαρτί και εξαντλώντας ο νόμος όλη, όλη την ερμηνεία του περί όπλων ε, τον στείλανε γραμμή στον αυτοδικείο όπου και εισέπραξε πέντε χρονάκια και κάτι ψηλά για την πουζού. Εκεί μέσα γνώρισε και συναναστράφηκε έτσι αρκετά καλά παιδάκια τα οποία αργότερα τα συνάντησε στο συνάφι του σαν μπράβου και τα είδε στις πιάτσες όπως είπαμε και πιο πριν στα διάφορα λισβερίσκια που είχε με τους μαγαζάτορες και αυτά τους έβρισκε μπροστά τους και όπου τον κάνανε τον... του κάνανε το ζόρικο απάντησε κι αυτό ανάλογα από εκεί την είχε αυτή την <χει> ιδιαίτερη μόρφωση Υπότιτλοι AUTHORWAVE Καλώς τον Νικόλα τον Σκόλακα. Καλώς τον ε. Είναι σκύζο ήμουφα τα περνούν. Φιλιά, και το να Αυτό που ακούσαμε ήταν το δεύτερο, ένα δηλαδή από τα δύο. Πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε, την Καπνουλού και το πάντα με γλυκό χασίσι. Και είναι και τα μοναδικά τραγούδια που έχει γράψει ο Μπαγεντέρας για χασίσια και για ουσίες. Δεν ξανάγραψε άλλα τέτοια τραγούδια. Ε, προπολεμικά κυρίως έχει γράψει τα καλύτερα του τραγούδια, τα οποία έγιναν και πάρα πολύ δημοφιλή και τραγουδιούνται ακόμα στα λαϊκά πάλκα και φυσικά θα συνεχίσουν να... Τραγουδιούνται για να υπάρχουν για πάντα Εμείς ακόμη δεν φτάσαμε σε αυτά Σιγά σιγά σας πάω προς τα εκεί Βάλε κορδελίτσα στα μαλλιά σου σε μικρή την όμορφιά σου Παιχνιδιάρα κι να γίνεις και μαζί μου πάντα πια να μείνεις Με γνιδιάρα και να ζου να γίνεις Και μαζί μου πάντα πια να μείνεις. Πράσινο να βάλει γελεκάκι και στο πόδι θάλασσι καλτσάκι και γομπάκι πόκκινο να τρίζει να το βλέπω και να δε ζαλίζει. Και έχω βάλει κοκκινο να τρίζει. Να το βλέπω και να δε ζαλίζει. Έλα να γυρίσουμε παρέα, πάλι να Αθήνα και να Την αγότη μας να ζηλεύουν και το μέρος τα σου θα και Δεν ξέρω αν προσέξατε τα λόγια, τη χαριτωμένα και τη έτσι τριφερά που ήταν, να φοράς θάλασσα καλτσάκη. Λέει και κόκκινο γοβάκι. Να το, το φορά κόκκινο γοβάκι να τρίζει, να το βλέπω και να με ζαλίζει. Α? Ωραία έτσι. Τη, έδειχνα αγάπη για τη γυναίκα. Την, είχαν ωραίο, ωραία γλύκα τα τραγούδια του. Ήταν χαριτωμένα. Είχε εγκαταλείψει πολύ νωρί αυτό στην σκληρή θεματολογία των ναρκωτικών και τη φυλακής Και είχε στραφεί σε τέτοια τραγούδια. Ε, α ακούσουμε τι λέει και ο ίδιο όμω σχετικά με την. Θεματολογία των τραγουδιών του στην Σοφία Μιχαλίτση πάλι σε αυτή τη συνέντευξη που είχε δώσει. Νομίζω mm. σίγουρα βέβαια έχει γνωρίσει όλου του παλιού uh, ρεμπέτε, mm. τον yeah. Μάρκο, το, το Στέλη, τον Στέντε Πεγκερομίδη, τον Μπάτι, τον Δελιά, yeah. τον Καρύπη, yeah. Όλους, όλους αυτού. Όλους, όλους. Είχε κανέναν που ιδιαίτερα να θαύμαζε και να τον είχε mm. σαν πρότυπο να θέλει να τον μιμηθεί ή είχε εντελώ δικό σου δρόμο. Όχι, εγώ να σα πω, Όλη αυτή, να πούμε απόδειξη τα τραγούδια τα οποία έχω γράψει. Είναι πολύ μακριά από το, τα τραγούδια των άλλων συνθέτων. Ναι. Οι άλλοι συνθέτες είχαν το, το βαρύ αυθομάγγικο, το να πούμε. Που εγώ μόνο ένα, δύο, τρία τραγουδάκια έγραψα ναι. και μετά δεν ξαναγράψα άλλα. Γιατί. γιατί αφιέρωσα αγκάλια σε άλλο κόσμο. Ναι. Άλλο κόσμο, αγκάλια Ξέφυγες από αυτού και ναι. καλές ναι. χάραξες δικό σου δρόμο ναι, Και πέτυχε τώρα. Για ποιο εμπορικότητα Και πέτυχε κιόλα. Και, και βέβαια πέτυχα mm. Γιατί όσο τα αργούδια έγραψα Αρχινώντας α πούμε από, από, από βραδίς ξεκίνησα Έγινε μεγάλο σου mm. Μέχρι σήμερα που είναι Πολύ, 40 χρόνων τα αργούδια ναι. και πλέον... Αυτά μα είπε ότι άλλαξε λεφτό και ακολούθησε άλλο δρόμο Ε... Να ακούσουμε και ένα τραγούδι επίσης έτσι πολύ όμορφο δικό του που κολλάει τώρα πάνω σε αυτό που έλεγα σχετικά με την θεματολογία του. Ήταν που σε είδα που σε είδα <σοκοί> Μίξι είναι και αυτό από τον φίλο μου, τον Κώστα από το Αμβούργο. είχε <σοκοί> και Σε λα, ωγα συνου Πίδια των φρύδιων σου. Τα λέπίδια των φρύδιων σου. Σκλάβω με Σιγά σιγά στα γνωστά του τραγουδάκια Το Χατζικυριάκιο Ή αλλιώς από βραδείς ξεκίνησα Ή θα κλέψω μια μελαχρινή Είναι τραγούδι του 1937 Με τον Στράτο και τον στελάκι Και λαϊκή ορχήστρα Με δυο μπουζούκια από τα οποία είναι στο ένα ο Και στο άλλο ο μανόλης ο Χιώτης Κιθάρα παίζει ο Στέλιος ο Χρυσίνης Αυτές είναι οι πληροφορίες Από τον Παναγιώτη Κουνάδη όμως κατά τον Κώστα Χατζηδουλή, Μπουζούκι παίζει ο Βασίλης Τσιτσάνης. Το ίδιο λέει και ο ίδιος ο Τσιτσάνης στο Χατζηδουλή στην βιογραφία του και ίσως να είναι και η αλήθεια αυτή. Μουσική Συγγνώμη, δεν ξέρω τι έγινε και χάθηκε το Χατζικυριάκιο Είναι αυτά τα γνωστά Ας ακούσουμε τον όντα του ψηρί τώρα Μέχρι να βρω το Χατζικυριάκιο Τροφιά μου Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια, μπροστά στα αρχοντικά σου σκαλοπάτια, τριγυρίζω σαν την νυχτερίδα, 1938 με τον στράτο Παγιουμτζή και μπουζούκια τους Μπαγιαντέρα και Χιώτη. patriya baro sar khondi kasu skano Χάσω, δε δε Στο κρασί ζητώ τη συντροφιά σου Άλλινε δε βάζω εγώ μπροστά σου Στο κρασί ζητώ τη συντροφιά σου Άλλινε δε βάζω εγώ μπροστά σου Μη μ' αφήνεις μόνο τα βράδια Έλα πια λοιπόν και δώσ' μου χάδια Μη μ' αφήνεις μόνο τα βράδια Με μαγεμένο ή σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει του 1940 με τους Μπαγιαντέρα, Χιώτη και ορχήστρα δύο Μπουζούκε, ο Χιώτη και ο Κιθάρα και Μπαγλαμά ε, Σε αυτό το τραγούδι η φωνή του Μπαγιαντέρα ε, θυμίζει λίγα λιγάκι τη φωνή του στράτου Παγιουμτζή Να σου ποτά μια δάκρυα γίνω Λύπεις σου και μόνο Από το βλέπεις πως για σένα μαραζόνο. Προσέξτε μπουζούκι ο Χιώτης εδώ Αχ παιχνιά πάψε τώρα Τα δυνατία. Και μη μου καρδούλα μου Ματά Με μια μάτια σαν Μου δείξησά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Νέχε το λέω για το Χιώτη όταν <χίλια> έπαιζε παλιά πριν από τον πόλεμο <χίλια> Τραγούδια ή όχι πριν τον πόλεμο Πριν να είπαμε αρχίσει τα άλλα Αυτά από τα κολπάκια που είχε κάνει εκεί στο μπουζούκι Για τη Σβελτάδα Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη ή το τραγούδι τη αγάπη. 1940, Μπαγιαντέρας, Χιώτης Η φωνή του Μπαγιαντέρα και σε αυτό το τραγούδι πάλι Θυμίζει ε, λίγο έτσι Στράτο Παγιουμτζή <Ριζή> <Ριζή> <Ριζή> <Ριζή> Ζούσα μοναχό Χωρίς αγάπη Όλα γη οι σκοτινά και θλιμμένο τη βραδιεύτη γυρνούσαν. Στου άχαρου σπιτιού μου τη γωνιά. Τι μένει, τι, τι, τι, και γαλανά 1940 και αυτό πάλι με το ίδιο δίδυμο Μπαγιαντέρας Χιώτης και στα μπουζούκια οι ίδιοι Χιώτης Μπαγιαντέρας υπάρχει και κυθάρα και μπαγλαμάς στην ενορχήστρωση. Και τώρα, Το ανεπανάληπτο ντουέτος Στράτος Παγιουντζής και Στελάκης Περπινιάδης Όμορφης Μυρινιά του 1938 μάλλον εκεί γύρω είναι αυτό Όλα αυτά τα προηγούμενα τραγουδάρες έτσι Το ένα καλύτερο από το άλλο Με παιδεύεις Πες μου τι γυρεύεις Πες μου τι ζητός Μόνο εσένα αγάπω Πάψε να ζηνεύεις Πάψε φως μου να με τυρανά Σου, πόσο με ζαλίζει, όσο μου ραζίζει, Τι φτωχή καρδιά. Πάμε σε πια τα πείσματα, Μην με Για σου Σα ανέφερα, σαν σεγάστον είδο, που κλαμούν βρήκα, ποιην ωστό προϊδράση, αυτά τα τραγούδια που γράφτηκαν πριν από τον πόλεμο εκεί μέχρι το 40 δηλαδή ο Μπαγιαντέρας με την αξία του έγινε ένα από τα επίλεκτα μέλη της κλασικής σχολής του ρεμπέτικου δηλαδή της μεγάλης αυτής πυρεώτικης οικογένειας των κλασικών ρεμπετών που περιελάμβανε τους προπολεμικούς δημιουργούς τον Βαμβακάρι, τον Πάτη, τον Δελιά τον Παγιουμτζή, τον Κερομίτη Χατζιχρήστο, Παπαϊωάννου ε, Παπα και Γενιτσάρη. Από κοντά τους ε, και ο Τσιτσάνης μαζί με τον Μανόλη Χιώτη Εσύ σε Σα δίνω η Τα δυο τόλμη σπανίουν. Σαν κοφερά μαχαίρια. Έτσι και εμένα σπαξάνε νικρή μου πίσμα. Γκριζούμε, αμάνα, μαν, με σενά, νε, Και πε με το στρίσκουμε, με σενά, νε, Η καλή του περίοδος ήταν από το 1935 μέχρι και το 41, ...που τότε που είχε ανέβει στο πάλκο... ...που είχε ξεκινήσει δηλαδή το 1935... ...μαζί με τον Παγιουμτζή, με τον Κερομύτη... ...και μετά στη συνέχεια έπαιζε σε διάφορα ρεμπέτικα σχήματα... ...μέχρι και τον Ιούνιο του 1941... ...γιατί δυστυχώς δυο μήνες μετά την είσοδο των Γερμανών... ...που μπήκανε τον Απρίλιο του 1941 και ενώ έπαιζε, πάνω στο Πάλκο ήταν δηλαδή, μαζί με τον Γιάννη σταμούλη τον Μπυραλάχ στο κέντρο διασκέδασης Πειραιάς, εκεί στο Μαρούσι έχασε το φως του Τυφλώθηκε από ένα ταχύτατα εξελισσόμενο γλάφκομα το οποίο είχε εμφανιστεί πριν από λίγο καιρό και από τότε παρέμεινε τη όλη του τη ζωή μέχρι και το τέλος. Υπόνοια σε να σαντε σαν, σαν τα μόνο. Κάτω από τα παράθυρα σου, κατευραδιώνω. Κάτω από τα παράθυρα σου, κατευραδιώνω. Και πονώ για σένα σαν δε σαν τα μόνο Ξημερώνουμε βραδιάζομες στη γειτονιά στη γειτονιά σου Τραγουζόντας το γαϊμό μου για την Απονιά σου Τραγουζόντας το γαϊμό μου για την Απονιά σου Ξημερώνουμε βραδιάζομαι στην γειτονιά σου Μη θε φαρμακιά, πιά να με εποτίζει. Έλα και μη με πεδεύει, μη με βασανίζει. Έλα και μη με πεδεύει, μη με βασανίζει. και μη θες παρμάχια να με ποτίζεις Στηλιάνα μα, στο δωμάτιο επικοινωνία. Καλώτινα. Νυχτερινό τύπο, ε ε. Νυχτερινή. Ωραία. Ο ίδιο ο Μπαγιαντέρα αφηγείται ε, περιγράφοντα πώ έχασε το φω του. Δούλευα, του στο δασκαλάκι στο μαρούσι. Τότε το μεροκάματο ήταν πολύ μικρό και δεν έπρεπε να χάνουμε ούτε μία μέρα. Τα μάτια μου πονούσαν συνεχώ. ήξερα ότι είχα γλάυκομα. Έτσι μια μέρα εκεί που έπαιζα ένα από τα γνωστά μου τραγούδια αισθάνθηκα ότι χανόταν το κάθε τι από μπροστά μου. Δεν μπορούσα να κάνω όμως τίποτα. Το μοιραίο είχε έλθει. Από εκεί και έπειτα άρχισε η περιφρόνηση από πολλούς. Δεν μπορούσαν πια να βασιστούν σε μένα. Και εγώ τότε έκανα το παν για να τους αποδείξω το τι αξίζω. Δημιούργησα τις μεγαλύτερε μου επιτυχίες εκείνη την εποχή που τραγουδίθηκαν και τραγουδιούνται ακόμη. Και τότε άρχισαν αυτοί που με περιφρόνησαν να με φροντίζουν κάπως και να με πλησιάζουνε ποντάροντας όπως καταλάβαινα στα τραγούδια μου. Δεν έπαψα ποτέ να παίζω μπουζούκι και κιθάρα παρότι είχα χάσει το φως μου. Αλλά όμως μετά ήρθε η κατοχή. <χει> Παρ' μη γορτυρά τη φούσκα κατεδράτη. Διερμηνεί τον παχονάχο του κοτάτη. Μα τη Τις έχω για; Του μας τις φορεί κάνει τις Να μην nem nem on tretra Απόλυτη, καλή η te adoro, Ο δέρα σαν μέλος οικογένειας με προοδευτική πολιτική τοποθέτηση ήταν παντρεμένος με την καπνεργάτρια Δέσποινα Αραμπατζόγλου η οποία ήταν μικρασιατικής καταγωγής και στο όνομά της πέρασε τα δικαιώματα πολλών τραγουδιών του σαν στοιχουργό πάντως λέγεται ότι στην πραγματικότητα η ίδια η γυναίκα του έγραψε του στίχους στα περισσότερα τραγούδια του ο ίδιος ήταν ζυμωμένο και ταυτισμένο με την εργατική τάξη και έδειχνε πολύ έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Ε, και επειδή είχε σπουδάσει και όλα για τα δεδομένα της εποχής όπως είπαμε ήταν αρκετά μορφωμένος ενδιαφέρθηκε και για την πίση και το διάβασμα και είχε αναπτύξει έτσι κάποιες ιδεολογίες και έναν καλό λόγο και έκανε διαφωτιστικές ομιλίες σε άλλους εργάτες πάνω σε ιδεολογικά θέματα. Διάβαζε εφημερίδες και περιοδικά και είχε μεγαλώσει το ενδιαφέρον του για τα πολιτικά θέματα. Είχε αυξηθεί και η κοινωνική του ευαισθησία και γρήγορα τις πολιτικές του πεπιθήσεις τις σταθεροποίησε και τις τοποθέτησε στις τάξεις της αριστεράς. Με πέρδεψε και τριγυρνό τα βράδια σαν Αλάνι. Με πέρδεψε και τριγυρνό τα βράδια σαν Αλάνι. Κάνουμε έτσι μία ανασκόπηση της προσωπικότητάς του Ήταν κοντός όμως, αλλά εύρωστος χειροδυναμός και αθλητικός τύπος Είχαμε πει ότι ήταν και έτσι Ήταν πραγματικό μάγκας, κύριος σε όλα του Και ατρόμητος στην ψυχή Ήταν δηλαδή σωστό παλικάρι Είχε μικρό μπόι αλλά μεγάλη καρδιά Και σε όλη του τη ζωή ακολουθούσε πιστά το νου υγιής εν ε, ήταν σκληρό καρύδι στα νιάτα του Και όπως έλεγαν αυτοί που τον γνώρισαν Όσο μποή του έλειπε τόση καρδιά είχε ε, Στη ζωή του παρόλο που μιλήσαμε για σουγιάδες και για πιστόλια ε, Μόνο τα έδειχνε, δεν πείραξε ποτέ κανέναν Αλλά δεν επέτρεψε να τον πειράξει και κανένας ε, Μέχρι το τέλος της ζωής του κάθε πρωί έκανε γυμναστική Και πλενότανε με κρύο νερό στην αυλή του σπιτιού του ε, η προσωπική του ζωή, ε, η προσωπικότητά του μάλλον, όχι η προσωπική του ζωή, γιατί η προσωπική του ζωή την είπαμε λίγο πολύ, η προσωπικότητά του όμως παρουσίαζε έτσι αντιφάσεις, οι οποίες τον επηρέαζαν πολύ ας πούμε, γιατί σαν άτομο είχε περιθωριακές στάσεις και ροπέ. Μάλιστα σε νεαρή ηλικία ήταν και χρήστης ναρκωτικών, είχε κάνει και χρήση. Αλλά παράλληλα και εκ διαμέτρου αντίθετα, Είχε και έντονο ενδιαφέρον πολιτικό και αυτές τις αντιθέσεις προσπαθούσε να τις συμβιβάσει αποβάλλοντας και κάποιες από αυτές κακέ συνήθειες. Γιατί έτσι με μεγάλη προσπάθεια και με τη στήριξη της μητέρας του είχε καταφέρει και δηλαδή απομακρύνθηκε από τα ναρκωτικά και αποτοξινώθηκε μια για πάντα και δεν ξανά έκανε χρήση μετά σε όλη τη ζωή. Γι' αυτό μαζί μου μια βραδιά έλα να περπατέψει. Γι' αυτό μαζί μου μια βραδιά έλα να περπατέψει. Καληνύχτα, Λάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Να πιάσουμε τώρα και ένα άλλο μέρο τη προσωπικότητα του Μπαγιαντέρα. Λίγο πριν τον πόλεμο, έγινε μέλο του ΚΚΕ. Επισημοποιώντας την αριστερή πολιτική του τοποθέτηση Πήρε και μέρος στον Αλβανικό πόλεμο του 40-41 Και γύρω στα Χριστούγεννα του 40 και τον πρώτο του δίσκο με τα πολεμικά τραγούδια Το τραγούδι «Τους κεντάβρους δεν φοβάμαι» Και στη σπίδου τα ψηλά βουνά Ή ψηλά βουνά και απάτητα όπως λέγεται αλλιώ. Είναι τραγούδι με του κεντάβρου δεν ε, λέει για του φέκι δεν με νοιάζει, ούτε βάζω πια μαράζει, συντροφιά έχω τη λόγχη, τη γλυκιά μου ξεφολόγχη. Ε, ήθελε να εμψυχώσει τον κόσμο τότε εκείνη της εποχής, το είχε πάρει έτσι πολύ ζεστά το, το ζήτημα. Έχω την όχι, τη γλυκιά μου ψυχονοχεί. Ξητροφιά τη έχω την όχι, τη γλυκιά μου ψυχονοχεί. ΤΤους καιν δε φοβάμε τααβματα με κίνη κανο στιίςμουνο κορθέαπανο ταα ματα με κίνη κάνω, Μα του στρώνω στο κυνηγεί και αυτό που φύγει φύγει. Μα του στρώνω στο κυνηγεί και αυτό που φύγει φύγει. Με την κατάρρευση του πολέμου και την είσοδο των κατακτητών στην Ελλάδα ο Μπαγεντέρες βιώνει το αγέροχο και σκληρό ύφος τους των κατακτητών δηλαδή και την αρχή της μεγάλης διάρκειας της κατοχής την ταπείνωση από τη σκλαβιά, την μεγάλη την πείνα την εξαθλίωση του ελληνικού λαού, όλα αυτά και αυτά είναι οι τελευταίες αλλά είναι και οι πιο μοιραίες οπτικές παραστάσεις που έχει πριν από την ολική του τύφλωση και τις εικόνες αυτές τις κουβαλάει στη μνήμη του όλη του τη ζωή και η ψυχή του αρχίζει και ξεγυρετε γιατί ο στάνει τα αδύναμος και το γύρω του γίνεται συντελείται μεγάλο κακό και ξαφνικά μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι ε, αστράφτουν οι ε, του φεκέ τη εθνική αντίσταση. και τότε ο Μπαγεντέρας σκεπτόμενος όλα αυτά τα παλικάρια τα οποία αγωνίζονται ξαναρχίζει και αυτός να αγωνίζεται από το δικό του το μετερίζει και από τραγουδιστής του έρωτα γίνεται πλέον ο τυφλός τραγουδιστής της αντίστασης και πλέον να ασχολείται συστηματικά με δημιουργία αντιστασιακών ρεμπέτικων. Αυτό το πέρα που ένιωθε οφείλεται αφενός μεν στην καταστροφική εξέλιξη της υγείας του και αφετέρου ας πούμε, σε ένα πλέγμα από συναισθήματα απόγνωσης και μίσους που είχε προς τους κατακτητές όλα αυτά σε συνδυασμό τον οδήγησαν από εκεί και πέρα σε ακραίες αντιδράσεις και συμπεριφορέ. στα τραγούδια του ανέφερε συνεχώς για Εάμελάς, για τον Άρη Βελουχιώτη και τα οποία δεν δίσταζε να τα παίζει και να τα τραγουδάει όλη τη διάρκεια της κατοχής χωρίς να φοβάται ε, περιφερόταν σε καφενεία, σε όλα τα γνωστά στέκια του Πυρεά και σε άλλες εκεί ακόμα και μέσα στην Αθήνα, κάτω από το Ρουθούνι των Γερμανών και των ταγματασφαλίτων, με κίνδυνο τις ίδια του της ζωής ε, τραγουδούσε και αυτά τα τραγούδια. Μιλούσε για Εάμ, για Ελλά, για τον Βελουχιώτη, αρχηγό μου, έχω τον Άρη, διάφορα τέτοια. Ε, οι Γερμανοί και οι ταγματασφαλίτε τον τζάκωσαν μια στιγμή, μάλλον μετά από Κάρφωμα, τον πιάσανε ένα τραγουδάει αντάρτικα τον συνέλευαν και τον κακοποίησαν βάναυσα πάλι καλά που δεν τον σκότωσαν τώρα πιθανόν να έπαιξε ρόλο και το ότι ήταν τυφλός ίσως πάντως ο Μητσάρος το χαβά του ήταν εντελώς άφοβος ε, από αυτά τα τραγούδια που τραγουδούσε τότε και το διάστημα ηχογραφήθηκαν πολύ αργότερα το 1966 έξι κομμάτια μόνο τραγουδισμένα από τον ίδιο Υψηλά και απάτη τα βουνά. Υψηλά βουνά και απάτη τα. μου περνούμε. σκάπιν το μόνο βά και πάντα τελειπνούμε. Μη κλαις γλυκιά μάνουλα μου μακριά σου γρήγορα θα λητήσουμε και θα βρεθώ κοντά σου Την αναπηρία του ο Παγιαντέρας Εξακολούθησε να εργάζεται ε, Σε λαϊκά συγκροτήματα Μετά την κατοχή όλα αυτά έτσι, Σε λαϊκά συγκροτήματα Με τους παλιούς φίλους και συναδέλφους του Και αργότερα μόνος του Γυρνώντας από ταβέρνα σε ταβέρνα Και βγάζοντα, κάνοντας το γνωστό σφουγγάρι Έβγαζε πιατάκι δηλαδή Και εκεί τον καθοδηγούσε η κόρη του Η μεγάλη κόρη του Μέχρι Και το 1963 γιατί ήταν τυφλός, δεν έβλεπε και τον οδηγούσε το παιδί. Δυστυχώς, από τις αρχές του 1950... Ε, έμεινε ξεχασμένος... και πέρασε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές... ζώντας πάρα πολύ φτωχικά... μαζί με τη γυναίκα του και με τα τρία του τα παιδιά... είχε δύο κόρες και ένα γιο... Ε, και έμενε στις ε, τζιτζιφιές. Αργότερα, όταν το, το ενδιαφέρον του κόσμου... ανανεώθηκε για τα ρεμπέτικα... επανήλθε πάλι στη δημοσιότητα επανακυκλοφόρησαν κάποια από τα παλιά του τραγούδια και ηχογραφήθηκαν και μερικά καινούρια από αυτά τα οποία έγραφε και όλα αυτά τα χρόνια της σιωπή. Την δεκαετία του 1960 εκεί στις αρχές επανεκτελέστηκαν μερικές από τις παλιά του επιτυχίε, από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και από άλλους νεότερους τραγουδιστές ε, και ήταν γεγονός το οποίο τον εμψύχωσε τότε και του δώσε κουράγιο και τον ανακούφισε κάπως οικονομικά. Μάλιστα τον Μάιο του 1972 εμφανίστηκε σε μια τιμητική βραδιά στις Χάντρες ε, στην Πλάκα και σε δυο συναυλίες με δικά του τραγούδια στο Θέατρο Διάνα, το, τις οποίες οργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Γραμμάτων. Ε, το χειμώνα του 1972 ε, ανταποκρίθηκε έτσι με πολύ ενθουσιασμό στην πρόταση του Τάσου Σχορέλη να παρουσιάσουν γνήσιο ρεμπέτικο και σμυρναίικο τραγούδι και εμφανίστηκε και αυτός μαζί με άλλους ρεμπέτες τότε σε κέντρο της πλάκας. Το διάστημα τότε εκείνο δηλαδή του 72 επί Χούντας, ξεκίνησε μια προσπάθεια ζωντανή αναβίωσης του ρεμπέτικου... με προτεργάτες τον Μπαγιαντέρα, τον Μαρινάκη, τη Ρόζα Εσκενάζη... τον Κυρομίτη, τον Γενίτσαρη, τον Γαλφόπουλο, τον Μπυραλάχ και διάφορους άλλου η οποία στεύτηκε με απόλυτη επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα έζησε απομονωμένο στο σπίτι του στον Άγιο Ιερόθεο με τη γυναίκα του την Δέσποινα. Το 1985 τον Οκτώβριο έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο, μπήκε στο νοσοκομείο, έγινε βέβαια καλά, γύρισε σπίτι του, αλλά στις 24 του ίδιου μήνα ξαναμπήκε στο νοσοκομείο, έπαθε ουρολίμωξη και στη συνέχεια προσβλήθηκε από λίμωξη του αναπνευστικού. Έχασε σιγά σιγά την επαφή του με το περιβάλλον και τελικά στι 18 Νοεμβρίου πέθανε ο όπως τον λέγανε Μπαγιαντέρας ο το ημνητής του έρωτα και της αντίστασης παράλληλα Τις τελευταίες του στιγμές κοντά του ήταν η κόρη του η Έλλη Μαργαρίτη η οποία του συμπαραστάθηκε σε όλη του τη ζωή μαζί με το γιο του ενώ η άλλη του η κόρη έλειπε στο Σικάγο, στο οποίο και ζει μόνιμα Εδώ τελειώνει συγγνώμη Εδώ τελειώνει η, η απόψηνή μας Συγγνώμη έχει πέθει ο λαιμμός μου ε. Ένας μάγκας φύλλος γάτος Όμορφος και κότσονάτος Βλέπει κάποια γατούλα όμω καινο και μούλα με μια γλυκιά βαλία. Τάχτικά δε μου δάκια, τρίνοσαν τα βαλπάτια. Μια ο εκείνος της μιλούσε Μια ο του απαντούσε Μεσ' τα σκοτειλά Μα ένα βράδυ την γερνάει Και με άλλη γάτα πάει μια ο εκείνη τώρα κλαίει το παράπονο της λέει μέσα στα σκοτεινά. Ένια σου βρεγά το ψεύτη Κάρδιάζου, Κάρδιoclestis. Το γενάρι σαγειρίσκε, Και πικρά σαν να ορίσκε, Εντάξει, ήταν ε, να το πάθω αυτό, έτσι. Ε, μου γράφει ο Θοδωράκης, πάει η θα τη χάσουμε αυτήν πάνω στο καθήκον. Ε, Θοδωράκη, εάν μείνω πάνω στο πάλκο, γιατί πάλκο είναι για μένα τώρα αυτό, έτσι. Πες ότι είμαι στο πάλκο. Αν μείνω στο πάλκο επάνω όπως ο, ο Παγιουμτζής, <laughs> τι πιο τιμητικό βρε, <laughs> τι πιο τιμητικό. Λοιπόν, όχι, εντάξει, δεν πεθαίνω, εδώ θα είμαι και θα σας βασανίζω, θέλετε δεν θέλετε. Ε, έβαλα τον γάτο σαν τελευταίο τραγούδι ε, έτσι γιατί ήθελα να τελειώσουμε την ε, αποψηνή μας εισβολή μέσα στη ζωή και στο έργο του μικροσκοπικού αυτού στο σώμα αλλά τεράστιου σε μαγιά και ψυχική δύναμη και προπαντώ σε μουσικό έργο ε, Μπαγιαντέρα ο οποίος είχε πολλά βάσανα και παρά την επίκτητη αναπηρία που είχε που είπαμε την αντιμετώπισε δυνατά και παλικαρίσια Σαν ένας σωστό και γνήσιος μάγκας με την κυριολεξία της έννοιας. Λοιπόν, έβαλα αυτό το τραγουδάκι για να την κλείσουμε έτσι λιγάκι χαρούμενα και αισιόδοξα. Να ξεχάσουμε λίγο τα προβλήματα που είχε αυτός και τα βάσανά του και γενικότερα το πόσο ταλαιπωρήθηκε ε, με αυτό το τραγουδάκι, τον γάτο. Που μάλιστα ενδιάμεσα, αν προσέξετε, νιαούριζε και όλο ο ίδιος έκανε και τον γάτο. Λοιπόν, όλους του τους φίλους της μα. Ε, να πω τώρα ονόματα που βλέπω. Λοιπόν, το Χόρχε, τον Φωδωράκι, το Βέρτη,ν Αλκιόνη, για να δω λιγάκι στο δωμάτιο, είναι άλλοι μέσα. Το Μελινάκι, τον Παναγιώτη το Κωνσταντόπουλο, τον Νικολάκι, το Σκόλακα. Εάν, παιδιά, δεν έχετε κάνει ανανέωση, γιατί βλέπω ότι είστε Αρκετοί οι ντροπαλιοί ακροατέ. Σα δείχνει σαν ντροπαλού, δεν βλέπω ονόματα. Βλέπω έναν Γιάννη Γάμα πρέπει να είναι ο Γιάννη Ογιαπράκη, ευχαριστώ φίλε μου. Επίση την Μπουμπού και το Σπύρο, ε, Το Γιώργο Το Σκάρπα, την Αριστέα, Το Μάριο, <χω> την Εύα, το Μελινάκι που ήταν πριν, δεν θυμάμαι άλλη τη Σίλια, τον Ορφέα Πολλά παιδιά, πάρα πολλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που την αγαπάτε αυτή την εκπομπή έτσι και τη στηρίζετε. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τον φίλο μου τον, Κώστα 32, τον Κότσα 32 που με βοήθησε πολύ κάνοντάς μου κάποιες μίξεις και φτιάχνοντάς μου λιγάκι κάποια έτσι έκοψε και έρεψε κάποια κομμάτια από τη συνέντευξη της κυρίας Μιχαλίτση την οποία και μου έστειλε φυσικά Καλή σας νύχτα Επόμενο ραντεβού μας την Προσεχή Πέμπτη Φιλάκια πολλά από μένα, γεια σας